Στοίχη 21-24. Άλλοι χαιρετισμοί. 21. Σας χαιρετούν ο Τιμόθεος ο συνεργάτης μου εις το έργο του Ευαγγελίου και ο Λούκιος και ο Ιάσον και ο Σύπατρος η συμπατριώτε μου. 22. Σας χαιρετώ εν Κυρίω εγώ ο Τέρτιος που έγραψα καθυπαγόρευσιν την παρούσαν επιστολήν. 23. Σας χαιρετά ο Γάιος, ο οποίος φιλοξενεί εμέ και όλους τους χριστιανούς που από κάθε εκκλησία διαβαίνουν από την Κόρινθον. Σας χαιρετά ο Έραστος, ο Θησαυροφύλακα της Πόλεως, Κορίνθου και ο Κούαρτος, ο Εν Χριστό Αδελφός. 24. Η χάρη του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, ήθε να είναι με όλους σας. Αμήν. Τέλος της προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου.